FM Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά έργα χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε πούσιμο, να, να σα στον δρόμο να πάτε το του καροτσάκι με το φιερσόι, και να το στην Ψιτάλια, Στα στην ε, Είναι Αναγκαστική απαλλοτλίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Γέλαπα. Γέλα, σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιφανηλούχο. Ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά πνήματα των κομμάτων ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει.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 Καλή σας ημέρα, κυρίες μου και κύριοι Μουσική Ράδιο Άρτα 101,5 FM και στερεό. Εδώ είμαστε και σήμερα με την εκπομπή στον Ticho. θα κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα ο Γιάννης Λαζάρου είμαι 2681 4060 2681 4060 Αν θέλετε να κάνετε αυτές τις ωραίες παρατηρήσεις Να μας πείτε τα δικά σας Να επέμβετε τέλο πάντων Να κόψετε, να ράψετε, να κάνετε Ότι γουστάρετε Πού είσαστε, χαθήκατε όλοι Τρέχετε να υποδεχτείτε την Αγγέλα Πού είσαστε έρχεται Έρχεται η κουπέλα Η Αγγέλα Η Ελλάς εγκυμονούσα βέβαια Εγκυμονούσα Πήρε λύπτα, Πολλά λύπτα. Λοιπόν Και εγκυμονούσα κυρία μου και κύριέ μου εκτό του ότι χέστηκε στο τάλαρο Υποδέχεται και την Έλα ξεκίνα Την αδερφή Τη σύμμαχο Τη φίλη την αγαπημένη, τη λατρεμένη Πες και άλλα δώσ' μου βάρα Την υποδέχεται η Ελλάς εγκυμονούσα Εκτός των απλών ανθρώπων Οι οποίοι πραγματικά στενάζουν κάτω από την πότα των ανεγκέφαλων εντόπιων αλλά και των ξένων εκτός αυτών των απλών ανθρώπων υπάρχουν και κάποιοι στους οποίους υπάρχουν κάποιοι ρε μου ίσως ξέρετε μεταξύ σας στους οποίους η ελάς ευγνωμονούσα για κάτι το οποίο έκαναν αν, ανιδιοτελώς τους έδωσε ένα χάλκινο κομματάκι Μουσική και ήταν η περιουσία τους Μουσική μέχρι μέχρι τέλους σε όλο τους το διάβα Μουσική την Ελλάδα λοιπόν αφού την ξεσκίσατε και την καστρώσατε Μουσική η γυμνούσα πανηγυρίζει γιατί θα παρ... παίρνει και άλλα δανεικά και γιατί υποδέχεται υποδέχεται τον ξεσκιστή τη, υποδέχεται τον τον κατακτητή της με τούμπανα και σημαίες αλήθεια αναρωτιέμαι αναρωτιέμαι αναρωτιέμαι ειλικρινά εκτός από αυτά τα τα ελληνοφανή δίποδα Α πάρουμε τώρα ένα οπαδό της Νέας Δημοκρατίας Αλήθεια δικαί μου, εσύ πιστεύεις Πιστεύεις φαντάζομαι ότι η Μέρκελ είναι σύμμαχός σου έτσι δεν είναι Άστους Με... τους άλλους εδώ τους πατριώτες που έχεις τους Σαμαρομπουμπουκου Βενιζέλου Κουρέλιδες και τέτοιο Με... Αλήθεια πιστεύεις ότι η Μέρκελ είναι σύμμαχό Με... Καλά δεν θα ρωτήσω έναν ε, πασοκόβιο Με... Αυτός, ε, θε... Αυτός για το σοσιαλισμό παλεύει ακόμα αλλά να ρωτήσουμε έναν δημοκράτη, ένα οικοκυραίο, δεξιουλή Το, Το πιστεύεις δικαίωμα; ε? <Το> Καλά κάνεις <Το> Καλά κάνεις Εμείς δεν κάνουμε καλά <Το> Λοιπόν Ελινάρα μου που είστε ωραία χαθήκατε Ξαφανιστήκατε να πούμε είσαστε όλοι επί υποδοχής Θέση επί τη να να υποδεχτείτε την κουπέλα. Να ένα που δεν πήγε Βαρεθήκαμε ακόμα και να σας Εντάξει δεν θα πω αυτό που είπε ο φίλος στο τηλέφωνο Αν το αλλάξω λίγο Βαριόμαστε ακόμα και να σας φτύσουμε Πρόντο Καλώς παντε, τι έγινε Γύρισε στο κόμμα Δεν γίνεται, δε γίνεται, δεν θέλω τέτοις οπάθους, θα μείνω μόνος μου στο κόμμα Αν δεν την πίστεψες στην Όλγα που τρέπει και ξαναγήρισες μετανιωμένος στο κόμμα Α. Δε Σκούρου, σκούρου φύλακη θα του βάλω με του πηδί Α. Α. Ο, ο, ο. Χίλια πιντακόχια και πιντακότσια του... Βάρα! Βάρα! Ρίξε! Ρίξε! Ρίξε! Ναι να σου πω κάτι τώρα να πούμε. Μου φύγες από το κόμμα Ήμασταν δύο στο κόμμα Μου την κομπάνησες χτες να πούμε Επειδή σε η Όλγα που τρέμει Και τελικά να πούμε δεν σε η Όλγα που τρέμει Και μου ξαναγύρισες στο κόμμα Μη της κατά κόμμα έχουμε εμείς δεν έχουμε κόμμα να πούμε μη, καφενείο Μπαίνει βγαίνει ο καθένα, Μπορείς <στονίδευ> ε, καλ, Καλό στο το παιδί Τι έπαθες <στονίδευ> Ναι Ναι και έρχεται να, όχι να μας δανείσει Να μας αείσει ναι. <laughs> <laughs> Μόνο του το βγάλε το άτιμο <laughs> <Μάλι>. Καλημέρα καλημέρα Όχ oh, τι έπαθε άκου τώρα τι έπαθε ο άνθρωπος Βάρεσε στο Google <χ> <χ> Η Μέρκελ είναι φίλη μας Και έρχεται να μας δανείσει και του βγήκε κάτι άλλο, για βαράτε το κι εσείς που διαθέτετε Ιντερνεδιο Επί τη ευκαιρία καλημέρα και στου Ιντερνεδιακούς φίλους Τι έπαθε ο παδο δύο ήμασταν στο κόμμα, ο ένας μπενοβιένινα Αλλά μη στην αγούρια σίγου ρε Χίλια πινταγόχια, πινταγόχια του πλειώνασμα Έχουμε και του πλειώνασμα τώρα Άι, ωραία, θα Α, η σου, θα τα πάρουμε τα Α, η πα, πα, πα. Χωσέ, δεν ψήνεται ρε ο Πασοκτσής Ούτε με το πυρ το εξώτερο Τι να ψήσεις ρε να βου Πέρα δεν θα βρω μίσιο τόπος να Τι λες Α παρέναν από την ελιά Έχει πιο μαλακό Πήγα σε έναν άνθρωπο επαγγελματίας Χρόνια να πούμε Και βουγκάει να κρατήσει το μαγαζί Εντάξει, και στέκεις τα λογικά του, ο άνθρωπος, λοιπόν, Και μου λέει, α, μου λέει, α, μου λέει, εγώ, πέρμα, θα πάω με την Ελιά. Δεν, του κοιτάω έτσι περίεργα. Τι έγινε με. Θα πάω, μου λέει, με την Ελιά, είναι άνθρωποι, εκεί είναι όλη καθαρίνα μου. Οι άνθρωποι είναι ούλοι από παρθινογένεση. Πάρε από μπίστη, πάρε από ποιον γουστάρες. Αμότι, το μπίστη μου, λοιπόν. <laughs> ναι, με επανέφερε. Με επανέφερε σου σούλες, Λοιπόν, πανηγυρίστε Πανηγυρίστε Διότι εκτός των άλλων Χρεωθήκαμε ακόμη με τρία δις Ε, τίποτα ρε, παιδιά, τρία δις Εδώ μιλάμε ότι τρώνε τον άμπακο Τα τρία δις είναι Πανηγυρίστε λοιπόν, είναι επιτυχής η έξοδος στις αγορές Αντλήσαμε, αντλήσαμε Πώς λέει ο άλλο άντλησα τα σκατά Από το βόθρο ο Αχόρταγος Η Ελλάς. Άντλησε 3 ευρώ Με επιτόκιο ωραία κοντούτσικα, Ούτε 5% 4,95 είναι το επιτόκιο να πούμε. Αλλά το θέμα δεν είναι το επιτόκιο Όταν έχεις δουλειές Και τα επιτόκια τα πληρώνεις Και όλα τα πληρώνεις Όταν τα τρώνε τα λεφτά όπως τα τρώγαν τόσα χρόνια Δεν πληρώνεις τίποτα εκτός του ότι Ορίστε παρακαλώ Ναι Ως καλά το τέλος Όχι Αυτή Ρε φίλε Τα έχουμε ξαναπεί τώρα Δεν είναι απλά ανίκανοι Όχι να κρατήσουν περίπτερο το περίπτωρο θες μαγκιά να το κρατήσεις τώρα να πούμε. Και μυαλό Αυτή είναι ανίκανοι να δέσουν τα κορδόνια τους Και με, μου λες τώρα ότι πανηγυρίζουν ένα μαγαζί Όταν βγαίνει στην αγορά πουλάει και δεν αγοράζει Μα τελ, πόσο πιο απλή σκέψη Τι πανηγυρίζουν αυτή τη στιγμή Τι πανηγυρίζουν ακρι... Πολύ σωστή η παρατήρησή σου Καμία αντίρρηση δεν έχουμε Αλλά με ποιους έχεις να κάνεις Ήταν πάντα αυτή που ήταν Απλά η λεγόμενη κρίση. Ξεβράκωσε, όπως έχουμε μάτα ξαναειπεί σε όλους τους τομείς τους πάντες, στον πολιτισμό στην οικονομία, στην πολιτική παντού, παντού, παντού, τους ξεβράκωσε φάνηκε πόσο λίγοι πόσο ελάχιστα ανθρωπάκια ήταν ακόμα και, και διανοούμενοι τους οποίους μπορεί να θάμαξες κάποια περίοδο γιατί γράψαν ένα βιβλίο ας πούμε χάλευε τώρα ποιο παιδάκι φοιτητάκι το έγραψε αυτό το βιβλίο και το πήρε να πούμε ο, ο υποψήφιος τώρα με το ποτάμι. Να το παρ... Τότε να το κάνει επιτυχία Με τι μυαλό μωρέ Δηλαδή δεν δε γίνεται αυτοί οι άνθρωποι Να είναι τέτοια αθύρματα και, γρα... και να γράψανε αυτά που γράφουν Δεν γίνεται Δεν συνάδει η συνέχεια του μυαλού Δεν συνάδει η συνέχεια του μυαλού Πως θα γίνει τώρα Δεν θα μας αποζουρλάνετε εσείς Επειδή έχετε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαμακιστήρια για να οικονομήσουν Δεν θα μας αποζουρλάνετε ούλους Δεν γίνεται να μας αποζουρλ Κατσαπιάδες ναι ωραία, ήταν να πούμε χωμένοι στο σύστημα από εδώ, από εκεί στην ευρία, στην ευρύτερη αριστερά το παίζανε έτσι σοσιαλιστέ, σοσιαλιστές αλλιώς, αλλιώτικα και πασαλημανιώτικα για την κονόμα τα έρματα φοιτητάκια εκεί γράφανε αβέρτα να πούμε, ξαν κάτι μεγάλου στιχουργούς ναι χάλευε τώρα λοιπόν και κάνανε και βιβλία και άλλε τέτοιε ιστορίε. Αλλά εσύ πανηγύρα Πανηγύρα σου λέω τρία δις ακόμα Λοιπόν τρία δις ακόμα Ο Δ. Δε... Αντώνης Έχει δηλαδή Του αλλάζουν σόβρακο κάθε δέκα λεπτά Είναι τόση η χαρά του που θα παίρνει Ελεύθερα δανεικά από διεθνείς τράπεζες Που δεν περιγράφεται η χαρά Έχαλε διάγγελμα Μέχρι διάγγελμα έγρα... έχαλε... πρόσεξε Δεν έβγαλε διάγγελμα διότι Σώθη οι από τον Πατριή και Έβγαλε διάγγελμα γιατί δανειστήκαμε. Λοιπόν, προ τον ελληνικό λαό. Και η συνέχεια και η επανάληψη τη ε, ε, φράση: Μην κάνετε λάθο, μην κάνετε λάθο για εκείνο, μην κάνετε λάθο για τάλο Ήτανε 300 φορέ μέσα στο διάγγελμα. Μέσα στο διάγγελμα, λοιπόν ήταν 300 φορέ. Το διάγγελμα, έβγαλε διάγγελμα ρε, ο Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν βλέπει, καλά δεν βλέπει τη μύτη του να πούμε, είναι γκαβός. Είναι ε, ε, γκαβός. γαβος στο μυαλό και, και στο μυαλό γκαβός. Και έβγαλε διάγελμα ο Σαμαράς ρε. Ε, ρε, σιγγέσα. Και <χω> <χω> <χω> εντωμεταξύ εκείνο το οποίο... Δηλαδή τώρα σου λέω μεγάλες ανεβαίνουν τα τρικλικεδίδια 300 Να τους έχεις μπροστά σου δηλαδή και να τους κάνει τη μούρη με, με, με μηχανή του κοιμά σου και Άκου τώρα τι είπε, τι είπε ο πατριώτης ο Στουρνάρας Άκου τώρα Όσοι έχασαν μισθούς και δουλειέ θα αποζημιωθούν από την αποκατάσταση της οικονομίας Θα μου πεις ρε μεγάλε αυτά έχουν πει μόνο Βγαίνουνε ρε Ακού, Ακούτε δήλωση που έκανε να πούμε η, η τρελιάρα αυτή με το μαλλ το... Το κουρεμένο με μηχανή γκαζόν Με τη σακούλα στο μάτι Αυτός ο κακα... Λοιπόν, ακούτε δήλωση Όσοι χάσατε Ναι, παρακαλώ Το κούρεμα του Στουρδάρα είναι αγαπημένος κόλλος του Κιμ Ναι, εντάξει Ακούτε τώρα δήλωση που έκανε ο άνθρωπος Δηλαδή, δεν μου λες ρε μεγάλη Όσοι χάσαν τη ζωή τους Θα τους αποζημιώσεις κι αυτούς τι να αποζημιώσεις ρε καραγκιοζάκο δηλαδή α, Δεν βρίσκουμε λέξεις πια να σας χαρακτηρίσουμε να. Δεν βρίσκουμε λέξεις να σας χαρακτηρίσουμε Πως υπομονή κάνουν κι αυτοί οι δημοσιογράφοι που σου βάζουν το μαρκούτσι εκεί μπροστά να τα πεις Και τα λες κορδωμένος να πω; Και τα προβάλλουν και θα μου πεις αν δεν προβάλλουν αυτά τι θα προβάλλουν για να σου ανέβει εσένα το τριγλικερίδιο Τι ακριβώς δηλαδή να προβάλλουν τι ακριβώ άλλο να προβάλλουν Αυτά θα προβάλλουν και τα ποτάμια. Ορίστε. Ah. Ναι. Μεγάλο μυαλό λοιπόν. Μεγάλο μυαλό. Μεγάλα μυαλά λέμε παιδί ναι. Ό,τι χάσατε χάσατε. Τώρα που θα σα δανείσουν οι τράπεζε, ξαναπάρτε δάνεια να τα ξαναχάσετε όλα. Δηλαδή ένα μπου. Μπουμπέρδεμα, ένα μπουμπέρδεμα να πούμε κατάσταση μεγάλε Ένα μπουμπέρδεμα yeah. Αλλά Οι άλλοι φίλοι και σύμμαχος Και αδελφοί Και μάνα καιρωμένοι Δεν ξέρεις πως να τους πεις αυτούς τους ανθρώπους Για την ε, κολόγρια τη λαγκάρτσα μιλάμε Λοιπόν Στο πει καθαρά Ελληνές Μη χαίρεστε το πρόγραμμα Δεν έχει τελειώσει ακόμα Και τώρα δεν φαντάζομαι να απευθύνεται σε σένα ω Έλληνα Μάλλον απευθύνεται σε αυτά τα, τα πανηγυνιστήρια και τα μαλακιστήρια τα οποία πανεγυρίζουν Λοιπόν, πρέπει να γίνουν πολλά, λέει η κυρία Λαγκάρντ, στην Ελλάδα. Λοιπόν, και ο Σούλτ είναι ικανοποιημένο, λέει, αλλά πρέπει να κάνετε πάρα πολλά ακόμη. Εξάλλου, το καινούριο μνημόνιο, το πολυνομοσχέδιο, το λεγόμενο πολυνομοσχέδιο που υπογράψανε πριν μια-δυο Κυριακές πώ το υπογράψαν δεν έχει τεθεί εφαρμογή ακόμη. Ακόμη τώρα, τώρα, τώρα θα τεθεί σε εφαρμογή Λάω λάο έχουμε και εκλογέ μπροστά Καταλάβεις γι' αυτό Οι φίλοι μας, οι αδερφοί μας Η μάνα μας Η κυρία Λαγκάρτς στο λέει Το πρόγραμμα Δεν έχει τελειώσει ακόμη Κατ' το πρόγραμμα θα τελειώσει Τη μέρα που θα ξυπνήσετε Και θα ακούσετε τα μαντάτα Τότε θα τελειώσει το πρόγραμμα Μέχρι τότε Θα ακούμε και θα βλέπουμε στους αμαροστούρναροβενιζελοκουρελαίους και άλλες δυνάμεις να κάνουν τα δικά τους να τα παίρνουν χοντρά για να συνεχίζουν το σφάξιμο μερίδα του λαού και να παραδίδουν μια χώρα στις ορέξεις των κατακτητών yeah. Αυτή είναι η δική μας άποψη yeah. ότι το πρόγραμμα θα τελειώσει τη μέρα που θα, ξυ... θα ξυπνήσετε το πρωί και θα ακούσετε μια και μοναδική είδηση Συντάξεις στα 1.000 ευρώ και η μισθή του δημοσίου στα 300 και πολλά λέω και πολλά λέω. Κοματάρα; ε. Τότε λοιπόν φίλε μου θα τελειώσει το πρόγραμμα Καλά λέει η Και βέβαια για μία ακόμη φορά Μην ενοχλεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Όπως καταλαβαίνεις δεν πρέπει να πετάξει ούτε μίγα Στην Αθήνα πρόσεξε, για, θέλω να σου το πω έτσι όπως το ανακοινώσαν Για λόγους δημόσιας ασφάλειας και μη και μη πρόσεξε και μη διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής <laughs> ναι, απαγορεύονται σήμερα με την άφεξη της Αγγέλας όλες οι διαδηλώσει από το Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι την Ελευσίνα Προσε... θέλω να στο ξαναπώ μ' αρέσει, τρελαίνομαι, παθαίνω παθαίνω με αυτούς που πληρώνουν να βρίσκουν αυτούς του όρου. για λόγους δημόσιας ασφάλειας και μη διατάραξης της κοινωνικο-οικονομικής ζωής μη και σου ταραχτεί η κοινωνικο-οικονομική κοινωνικο σου ζωή μεγάλε μη και διαταραχτεί η κοινωνικο-οικονομική σου ζωή το ότι δεν έχει ζωή πια ποσό σε ενδιαφέρει και αυτούς που γράφουν αυτούς τους ωραίους όρους και αυτά τα αθήρματα που τα ξεστομίζουν ή τα γράφουν <Τι> αυτό δεν τους ενδιαφέρει τίποτα Κυρίες μου και κύριοι, Αλέξη, για σου, Ρε Αλέξη. Σε λίγο η Μέρκελ θα διαπραγματεύεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπα, όπα, Λοιπόν! Αυτό το πω Αλέξης. Σε λίγο η Μέρκελ θα διαπραγματεύεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πυροβολούμε τα πόδια μας με την έξοδο στις αγορές, δήλωσε ο πρόεδρος. Ο οποίος είναι στις Βροξέλλες όπως είπαμε. Δεν θα κάτσει ο πρόεδρο εδώ το να κατέβει στους αγώνες με σένα. Πήγε να αγωνιστεί Βροξέλλες Παρίσι. Αλλά θα διαπραγματεύεται. Τι ακριβώς θα διαπραγματευτείς ρε Αλέξη με την Μέρκελ. Τι ακριβώς. Είπαμε προχθές ότι η έξοδος στις αγορές σου αναιρεί το δικαίωμα. Για... Στις κολοτούμπας που έκανες που ξεκίνησες από το ότι δεν διαπραγματεύεσαι το χρέο και μετά έφτασες να το διαπραγματεύεσαι. Τι ακριβώς θα δηλαδή. Μήπως έτσι λέμε, ρε παιδί μου, μπορεί να μας πεις και εμάς τους τσουχαζούς να καταλάβουμε. Ε, μας λες για αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Εφόσον δανείζεσαι μπορείς να με πληρώσεις. Τα είπαμε, εκτός των άλλων. Μορατόριο πληρωμών δεν σε κατάλαβα. Τι σημαίνει ρήτρα ανάπτυξης. Τι είναι αυτά τα οποία μας λες. Τι ακριβώς. Σε ποιον χρωστάς για να διαπραγματευτείς. Το έχει ξεκινήσει το, το, το πεντοζάλι με το ότι δεν δια, δε διαπραγματευόμαστε. Κάνοντας τις κυβιστήσεις και τις κολοτούμπε έφτασε στο σημείο να μας λες εσύ και ο κύριος Σταθάκης ακριβώς τα ίδια που λέει ο Σαμανάς και ο Στουρνάρας. Ακριβώς τα ίδια. Και φτάνει, αλλά είπαμε, πρέπει να κάνουμε και εντύπω. Έχουμε ο Και δεν έχουμε ο μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε, είμαστε διεθνείς προσωπικότητες. Το λιγότερο ευρωπαϊκές τώρα Μουσική Αλεξάκο αντέχουμε σου Λέω ρίχτα και σε αγόρι μου Αναρωτιέμαι καμιά φορά αλήθεια Υπάρχει περίπτωση αυτοί οι τύποι Όλοι αυτοί οι τύποι Αυτοί που κάνουν αυτά Της συμπολιτεύσεως και οι άλλοι Της αντιπολιτευόμενη. Ε, συμπολιτε, ε, συμπολιτευόμενες αντιπολιτεύσεως <Το> υπάρχει ε, μία περίπτωση μία πιθανότητα στη ζωή τους <Το> να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς κάνουν <Το> υπάρχει περίπτωση <Το> ε, ε, ε, εντάξει υπάρχει περίπτωση να το συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς κάνουν <Το> υπερψηφίστηκε και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία για για μάδου του πατριώτη, του αριστερού, του ήρωα Μπαρμαφώτο Κουρέλα, υπερψηφίστηκε το αντιρατζιστικό κυρία μου και κυριέ μου, το οποίο ποινικοποιεί την δημόσια έκφραση που μπορεί να προκαλέσει άκρηξη εγκληματικότητας. Πα, πα. Μπου. Αυτό είναι έκφραση που μπορεί να προκαλέσει άκρηξη εγκληματικότητας. Μπου, Άτε, ρε παιδιά. Λοιπόν, με πρόσκυμα, προσέξτε, τους παρακρατικούς και εθνικιστικούς λόγους της χρυσή αυγή θα βουλώσουν το στόμα και σε όσους καταδικάζουν την δίθεν δημοκρατία τους. Το τοπίο είναι θολό σε ό,τι ε, ορίζεται ως ρατσιστική δημόσια έκφραση. Εντελώς θολό. Θα ερμηνεύεται όπως καταλαβαίνεις τη λέει μου κατά το δοκούν για να κάνουν τα παιχνίδια τους απέναντι σε ανυπεράσπιστούς ανθρώπους από το Σύνταγμα και από τη δικαιοσύνη της χώρας. Αλλά οι πατριώτες προμπροστάριδες της ΡΙΜΑΔ καλά δεν μιλάμε για τους Πασόκους και της Νέας Δημοκρατίας το ψήφισαν. Τι θα γίνει αυτά όλα βέβαια όπως λέμε όσοι έχουμε μάτα ξαναειπεί Ορίστε, Έλα Κολύμπα. Έγινε. Έγινε. ایینه ایینه Το Το ότι δεν είδαμε ακόμη, ακόμη, το ότι δεν ακούσαμε τίποτα ακόμη, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Τίποτα δεν είδαμε και τίποτα δεν ακούσαμε ακόμη. Εντάξει μπορεί να πανηγυρίζεις εσύ να πούμε Αλλά μεγάλε Ίδες πως τρέχουν Είδες πως τρέχουν <μυρίζει> <πώς τρέχουνε>, Μεγάλε <μυρίζει> Να τα ψηφίσουν όλα <μυρίζει> Θέλουν ε, ε, Τη γνώμη μου λέω Θέλουν αυτό το φερετζέ Εκείνο πάντως που δεν καταλαβαίνω προσωπικά Είναι αφού κάνουν ό,τι γουστάρουν Αφού επιβάλλουν Με τους στρατούς τους Ό,τι γουστάρουν τι διάολο... Γιατί τον θέλουν αυτό το Φερετζέα ας πούμε Γιατί τι φοβούνται δηλαδή Μην ξεσηκωθεί ας πούμε Ο γερμανικός λαός ναι. Ζητώντας δημοκρατία Λέμε ρε παιδί μου μια ερώτηση κάνουμε Ή φοβούνται ότι μπορεί Ξέρω εγώ να έχει ένα αντίπαλο δέος Όπως ήταν την εποχή του Φράγκο Στην Ισπανία Ή να ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός Να κάνει επανάσταση Τι ακριβώς φοβούνται Και δεν του τελειώνουν το θέμα και θέλουν και αυτό το, το Καραγιοζιλική των εκλογών διότι περί καραγγιοζηλικίου πρόκειται μη μου πεις ότι δεν είναι Καραγιοζιλική. δε χωράει εδώ ε, πως το λένε αντίρρηση γιατί εγώ, εγώ, εγώ, εγώ βασανίζομαι με αυτή τη σκέψη ό,τι γουστάρουν κάνουν ό,τι θέλουν περνάνε όσους θέλουν σκοτώνουν όσους θέλουν να αφήσουν να ζήσουν τις εκλογές τι τις θέλουν για την Ευρώπη μιλάμε τώρα Άσε τώρα να πούμε το Ισλαμαμπάντ και τις Φιλιππίνες και τη Δημοκρατική Κίνα Ναι για την Ευρώπη μιλάνε Τι ακριβώς τους χρειάζονται οι εκλογές Τι ακριβώς Και βέβαια Πολάκης θα έχεις ακούσει από δημοσιογράφους του Κόλου, το τονίζομαι Αυτό του Κόλου Αν δεν είχαμε λέει Δημοκρατία δεν θα μπορούσες να πεις αυτά που λες εσύ από το παράθυρο. Τη τηλεοράξιος ή αυτά που λέω εγώ ας πούμε από τούτο το μικρόφωνο Βρε παπαροπαπάρα Αυτό δεν είναι δημοκρατία Είναι ελευθεριότητα Δηλαδή μέσα στο σκατό μυαλό σου Μπορείς να τα ξεχωρίσεις Βέβαια εσύ μπορείς να τα ξεχωρίσεις Αλλά παίρνεις τόσα πολλά Που λες αυτά που σου λένε Για ίδιον όφελος Δεν μιλάμε για δημοκρατία Η ελευθεριότητα μεγάλη είναι φασισμός You understood me Oh rod you are the storm <音楽><音楽> wow Φαντάζομαι εγώ τώρα να πω με εδώ, θα κατ' πουτάμε, ρε. <Σμή> Λοιπόν, κοίταξε να δεις να πω με σοβαρά τώρα Μετά την ιδιωτικοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών στα νοσοκομεία Έρχεται και η, η ιδιωτικοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων των νοσοκομείων ε, Το καταλαβαίνεις φαντάζομαι αυτό Η ιδιωτικοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων Μπάνγκαντις Μπάνγκαντις Εν τυπαλάμι και... Ούτω βοήσωμεν Μπάγκα μπούγκα το χρήμα. <μή> ε, Κατάλαβε. <μή> Τώρα. Το, και ξέρει ποια είναι η πλάκα. Μεγάλε ότι αυτοί οι ιδιώτε. Δεν θα κρατήσουν εκεί υπαλλήλου. Κάτι γκομενίτσε. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Πήγαινε. Πήγαινε. Είχε άνθρωπο τα επίγοντα με εγκεφαλικό. Και πήγαινε και σου λέγει Τράβα του είμα, κυφιάρ, τον πίσου. Ρε κοπέλα μου τον έχω. Πεθαίνει να πούμε Έτσι λέει ο κανονισμός Μη Γαμώ τον κανονισμό σας <σμήλω> Ρε μυαλό ρε <σμήλω> Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου <σμήλω> Είπαμε σήμερα να το πάμε λίγο γλυκά <σμήλω> Αλλά Αυτά τα που που που Ρε πούσι μου τα τριγλικαιρίδια Δεν δε λένε να ησυχάσουν <σμήλω> Χορεύουν τσάτσα. Οι κομμουνιστές στην Ουκρανία, στην Ουκρανία πλάκω, Οι βουλευτές πλάκωσαν στο ξύλο Κάτι φασιστοειδή εκεί πέρα <laughs> Μιλάμε για Μπονίδη Μια ωραία κυρία εκεί βουλευτής Έχωσε κάτι Μπονίδια Σε ένα, σε ένα πώς το λένε βουλευτή Του Ιοξάνα η Οξ, η Καλέτνικ Ναι έτσι τη λένε Μπείτε στο ιερό διαδίκτυο και θα βρείτε την εικόνα Τού ρίξε ένα άπερκατ εκεί Να πούμε μιανού ναζίστα εκεί πέρα Τούριξε ενα απερκατ εκει να πουμε μιανου ναζιστα εκει περα του πεταξε τα δόντια όξου το, το, το βάρεσε σου λέω κι είναι Και μπα, πάει, ή, κι είναι και ωραία κοπέλα Μιλάμε σου λέω Τούριξε κάτι που ξεγυρισμένες Ή οξάννα τον, τον οξάσκησε να πούμε Μπράβο, Ξάνα, ξέρει τεχνική στι πολεμικές τέχνες, η Α, πα, πα, πα, τι θα κάνω Τι θα κάνω Το Συμβούλιο Ιδιωτικού Χρέους έχεις και τέτοιο Κοίταξε να δεις τι απεφάνθη Παρακαλώ Φέστο ardan <muchas> <muchas> <saan> be <muchas> <muchas> <muchas> <muchas> <muchas> <muchas> Άσε με ρε Γιαννάκη, άσε τα τριγλικερίδια, σελα, ένα, σε ένα μπάσκει σε ηρεμίσουν αγόρι μου. Άκου τώρα να σου λέω να μα. Το Συμβούλιο Ιδιωτικού Χρέους για τους δανειολήπτες που θα κληθούν να κάνουν κρέο εξοδικαστική διαπραγμάτευση με τις τράπεζες όρισε στα 1347 ευρώ το μήνα... Αυτό το εύλογο ποσό για να ζήσει μια τετραμελής οικογένεια που έχει δάνειο Κατάλαβες, επανηγυριστή Ο Παδούλη, ο Παδούλη Βέβαια σου λέω, γράφτα αυτά που σου λέω Την κίνητη μέρα που θα ξυπνήσεις και θα ακούσεις τα εμβατήρια Λοιπόν ότι οι μισθοί πήγαν εκεί που σου λέω και θα, θα, θα σου έρθει το τούβλο στην κεφάλα Αυτά δεν θα μειωθούν Το μόνο που θα έχει μειωθεί θα είναι οι αποδοχές σου όχι θα, θα έχουν ξανεμιστεί, δηλαδή Το θα μειωθεί δεν ισχύει Λοιπόν Αυτά δεν θα μειωθούνε Λοιπόν Το απίστευτο στην ιστορία είναι ότι η Ευρώπη Η ενωμένη ορίζει κατώ, Κατώτατο όριο φτώχεια Τα 600 ευρώ κατάτομο Και το συμβούλιο το ελληνικό Αποφάσισε 350 Ρε η μαμά σύμμαχος Ευρώπη Λέει 600 Εσείς γιατί μας πήγατε στα 350 Βγάζουμε στην πάντα το ότι, ας πούμε, το καταναλωτικό προϊόν που πρέπει να ζήσει μια οικογένεια το πληρώνει και δύο και τρεις και πέντε φορές πάνω από όσο το πληρώνει ο Ευρωπαίος. Αυτό το βάζουμε στην πάντα. Μιλάμε για το ποσό που έχουν ορίσει οι κεφάλες αυτοί. Τα κεφάλια αυτά, ξέρετε, τις... σκάρουρδο είναι. Τηλεδιάσκεψη εγένετο το, <Κι> στην γη της Ελλαδιστάν Και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Η πρόσκληση ενδιαφέροντος Πώλησης της μικρής ΔΕΗ <Κι> αποχαιρέτα τα, τα φράγματα τι έγινε εκείνο το Πανό Δεν πέρασε και απ' το Ποτάμι κα, Όχι απ' το, το Δωράκι Το Ποτάμι εδώ τον άραχ, το Στη γέφυρα Τι έγινε εκείνο το Πανό Ακόμα εκεί είναι. Λοιπόν, ε, οι εργαζόμενοι βέβαια έκαναν τη σχετική κατάληψη να σταματήσουν τη συζήτηση, αλλά δεν σταμάτησαν τη συνεδρίαση. Οι επενδυτές λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σιγά μην κάτσουν να σκάσουν, να ακούνε εσάς που φωνάζετε από το γραφείο, το ενδιαφέρον μέχρι τις 9 Μαου. Ενώ ο τελικός διαγωνισμός, χαιρέτα μου τον πλάτανο και Κολεόν καρτέρι, είναι τέλος Ιουνίου. τα λοιπόν. Είδες οι αγώνες, είδες οι επιστολές Είδες οι αντιρρήσεις να μην πουληθούν τα φράγματα Και τα νερά Α, πα. Στη Θράκη λοιπόν Ελληνάρα μου Το τουρκόφωνο κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές Αυτόνομο Στόχος η καταμέτρηση των δυνάμεων Της τουρκικής μειονότητας όπως την αποκαλούν Τουρκική μειονότητα την αποκαλούν στη Θράκη Πελειωμένα αυτά τώρα εδώ και καιρό να πούμε Θράκη και... Λοιπόν, θα έχουμε επίτροπο βουλευτών τώρα. Εξτρα, εξτραδάκι να πω. Θα έχουμε επίτροπο βουλευτών. Αυτό ο επίτροπο, λοιπόν, πώ είναι ο Επίτροπος στην εκκλησία. Λοιπόν, κατάλαβε. Ε? Θα ελέγχει του Έλληνε βουλευτέ. Θα έχει θητεία 7 ετών και θα μάθει του βουλευτέ να είναι ευπρεπεί. Να μην εκφράζονται χιδέα, αλλά θα ελέγχει και τα εισοδήματά του που προέρχονται από νόμιμες διαδικασίε. Ακούστε ωραία τι κάθονται και κάνουν. Ακούστε, ακούστε. Οι βουλευτέ. Δεν θα μπορούν να έχουν πλέον μετοχέ συνδεδεμένες με το κράτο, με τι κρατικέ επιχειρήσει ή συμβόλαια και, να ενημερώνουν, και θα ενημερώνουν αν έχουν οποιαδήποτε συμμετοχή σε σωματεία. Όλα αυτά θα κάνουν οι βουλευτέ και θα τα ελέγχει ο Επίτροπος των βουλευτών. Δεν θα μπορούν δηλαδή να είναι σε μοικείο κυβερνητικέ οργανώσει. Δεν ξέρω πόσα μόπε ότι είχε πάρει δαμανάκι 260.000 ευρώ για τη δική τη. Έλα, Μωρέ, εντάξει να πούμε. Οι ποινέ λοιπόν θα επιβάλλονται. Και θα είναι μεγάλες εάν παραστρατήξουν οι βουλευτές μας. Όμως, πρόσεξε, είναι απόρριτο το ποσό της αμοιβή του βουλευτή για εξωκοινοβουλευτική δραστηριότητα ή εργασία. Κατάλαβες, αυτό δεν θα πρέπει να το μαθαίνει ο Επίτροπος που θα τα ελέγχει αυτά. Όπως βλέπεις μεγάλε, αυτοί συνεχίζουν να κάνουν τα δικά τους. Συνεχίζουν... Να χορεύουνε πάνω στους τάφους αθώων ανθρώπων Που τους δολοφονήσανε κυριολεκτικά Και μάλλον δεν θα έλεγα να χορεύουν Να κατουράνε τους τάφους των ανθρώπων Παρακαλώ Ναι really ναι Ναι Ναι Δεν ξέρουμε αν ο Επίτροπος θα είναι Γερμανός Έλληνας, Άγγλος Τούρκος Τι επίτροπος ήταν αυτό αυτός Και φυσικά πολύ σωστά παρατηρησε ο φίλος μας Ότι είναι Εντάξει καταργείται τελικά η δημοκρατία Κάθε η δημοκρατία είναι καταργημένη εδώ και πολύ καιρό φίλε μου Αλλά ο ρόλος αυτού βάζοντα μπροστά τα οικονομικά του επιτρόπου Είναι να τους συμβουλεύει και να τους κάνει Σε καταλαβαίνω απόλυτα Τι να κάνω εγώ τώρα μεγάλο. Τι να κάνω πες μου Πώς να το ψήσω το να πούμε μεγάλο. Το... το πιταγύρο Το γυρίσω από την άλλη Πάντως η... Αρχίζει στο πετσί Θυμόσαστε, αν δεν πέρασαν και πολλές μέρες με τους γαλακτοαντάρτες Οι επιπτώσεις για το νο... από το νόμο για το φρέσκο γάλα αρχίζουν και φαίνονται η πληροφορία είναι ότι οι γαλακτοβιομηχανίες κόβουν τους Έλληνες παραγωγούς Γιατί προτιμούν εισαγόμενο και φθηνότερο γάλα Λοιπόν, πέρα από τα σκόνη, πέρα από τα διάφορα Κατάλαβες μεγάλε Ο Έλληνα κτηνοτρόφος Λοιπόν, ο Έλληνα παραγωγός γαλακτος Πες τον όπως θέλεις, θα πάθει κι αυτός ότι έπαθε ο οικοδόμος, ας πούμε. Δεν, δεν, δεν χρειάζονται πια. Τ, τ, τους τελειώνουν έναν-έναν. Έναν-έναν. Και θα μας μείνουν ε, οι γελοιότητες των δίθαν ανταρτών για να υποστηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτοί ήδη, ήδη οι επιπτώσεις φαίνονται. Κόβουν λοιπόν προτι... τους Έλληνες παραγωγούς και προτιμούν φθηνότερο γάλα εισαγόμενο... Το οποίο όπω καταλαβαίνει, εδώ μιλάμε μεγάλε, δεν θα πάρουν γάλα από την Ολλανδία. Εδώ παίρνει πιπεργίες από την Ολλανδία. Δεν φτιάχνει πιπεργίες στην Ελλάδα, δηλαδή το 1 τρίτο νομίζω τη παγκόσμια ε, κατανάλωση πιπεριών εξάγεται από την Ολλανδία. Και εδώ που είχε ήλιου και τέτοια, κυνηγά να κάνει φωτοβολταϊκά, να πούμε και τέτοια άλλε τέτοιε μαλακίε. Γιατί αυτό σε βάζουν για να πουλήσουν οι Γερμανοί τα κόλπα του. Πιπεργίε και δεν θα πάρει γάλα από, τη... από την ε, ε, Ολλανδία πιπεριές οι οποίες είναι φυτρωμένες πάνω πως το λένε σε, σε γιάνθ πως το λένε ορίστε παρακαλώ μάνο μπράβο σωστό Μπράβο εμείς εξάγουμε χρέος σωστό ο παίχτης Λοιπόν πλάκα μου κάνεις Θα τους πεθάνουνε τους παραγωγούς Τέλος όπως πεθάνανε τους, πεθάνανε τους πεθάνανε όλους Λοιπόν Τι έγινε ρε παιδιά Μετροπολογία ο Υπουργός Εργασίας πάδει οριστικά κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις ή παραλήψει τη διοίκηση του ΑΕΠ. Αμάνε ε, βέβαια. Μα πα και εσύ τώρα και. Μπράβο, κύριε Υπουργέ μου, επί τη εργασία. Λοιπόν. Μπράβο. Λοιπόν, η μίληση βέβαια τη ΓΣΒ ε, yes, είναι ακόμη υπό εκδίκαση για τα 130 εκατομμύρια που εισπράχθηκαν από του ασφαλισμένου για, το, για, το για το Ταμείο Ανεργία και χάθηκαν στον δρόμο όλα. Α, αρουκώθηκαν όλα 130 εκατομμύρια. Αυτά είναι, αυτά είναι και διακυβέρνηση Τι να καταλάβει εσύ ρε Πτωχούλη του Θεού να πούμε. Τι να καταλάβεις πτωχούλη του Θεού Α, Στάθη Καλή σου μέρα Στάθη Μου στήλω ε, Μια φωτογραφία Στην οποία είναι Ά, έχουν το, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος Αγκαλιά με τη Μέρκελ Και έχουν το κούρεμα της αγαπημένης Μέρκελ Γεια σου ρε Στάθη Καταπληκτικό είναι αυτό που μου στήλες Σε ευχαριστώ πάρα πολύ μου το έστειλε ο λοιπόν. Ε, να γελάσουμε και λίγο. Να σε καλά, ρε φίλε, να πούμε. Να σε καλά. Λοιπόν, δεν κουνιέται τίποτα, μου στέλνει και ένα μήνυμα. Ήρθε καγκελάριο και δεν κουνιέται κανένα. Δεν λέω τι μου γράφει ο Στάθης Όλοι οι δρόμοι για πάρτι. Όλα για πάρτι τη στάθη μου. Όλα. Πάρτα όλα. Λοιπόν, εμεί οι, οι, οι, ναι, οι θαγενεί, θα αναμένουμε την αποχώρησή τη για να ξαναβγούμε από τα σπίτια του. Θα μου πει. Και που βγαίνουμε τι κάνουμε ε, Εντάξει ρε στα Αθήνα μπούμε. Ευκαιρία είναι να μπούμε, να αυξηθούν και οι γεννήσει στην Ελλάδα Κατάλαβες τη σου λέω Αφού θα καθίστε που θα καθίστε σπίτι Δεν φτιάχνετε και κανένα κέικ Θα μου πεις δεν έχετε αλεύρι Δεν φτιάχνετε ξέρω κάτι άλλο Πάντως ε, ε, το, Αυτό που μου στείλε ε, Με το κούρεμα Και λέει Παρασκευή Απριλίου Υποδεχόμαστε την Αγγέλα Επιλογές κούρευόμαστε προ τη μην και κατεβαίνουμε. Καλά, είναι καταπληκτικό το, το μοντάζ εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε να δεις το Σαμαρά και το Βενιζέλο με Μαλή Μέρκελ να πάθεις πλάκα. Κάπου θα έχει μπει αυτό στο διαδίκτυο. Αναζητήστε το, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και έξυπνο. Ευχαριστώ πολύ στα Αθηνά, σε καλά. Κυψέλι. Φαντάζομαι στην Κυψέλη αυτή τη στιγμή δεν θα πετάει κουνούπι, έτσι. Κουνούπι θα πετάει στην Κυψέλια αυτή τη στιγμή. <Κι> και όχι μόνο. <Κι> Όπως σας είπα, μην ανησυχείτε. Σας διαβεβαίω στο Τουρνάρα ότι αφού όσοι χάσατε μιστούς και δουλειές... θα αποζημιωθείτε από την αποκατάσταση της οικονομίας. <Κι> Τώρα μην με ρωτήσεις πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της οικονομίας... Αυτό, σε αυτό δεν θα μπορέσω να σου απαντήσω Θα μάθουμε Απ' τους πανηγυρισμούς πάλι Θα μάθουμε από τους πανηγυρισμούς, yeah. από τους πανηγυρισμούς. Yeah. Πολλούς χαιρετισμούς yeah. Να στείλουμε και στην Αγγλία Εκεί στους φίλους που μας ακούνε Γεια σου Βιβί yeah. Γεια σου Ανθή εκεί απ' τις Σαχαρνές yeah. Yeah. Yeah. Γεια σας ο, ο μου εκεί ο Μανώλη Στα καμένα βούρλα ο άλλο ο φίλος, το Στη Νέα Ζηλανδία <Δε> Να είστε καλά όλοι <Δε> Για τους ξενιτεμένους Καλή πατρίδα Τι καλή πατρίδα θα μου πεις Που την είδες την Καλή <Δε> Αυτά τα ωραία Συμβαίνουν εδώ στην πατρίδα Όσοι ακούτε εκεί παραόξο <Δε> Και τα πράγματα βαδίζουν ο Λοταγός στο να τελειώσει αυτή λογικά θα τελειώσει αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να κρατήσει δηλαδή άλλο <Το> Λέμε να τελειώσει διότι θα την τελειώσουν οι <Το> τους. <Το οι κατακτητές δεν θα... δεν θα αφήσουν να συνεχίζεται αυτό το πράγμα <Το είναι πολλά τα έξοδα για το στρατό τους Και εξάλλου γιατί να τον πληρώνουν Γιατί τα θέλουν τα λύπτα. Ευχαριστώ που ε, Ελληνάρα μου Φτάνοντας στο τέλος Ας ακούσουμε ένα τραγούδι Και θα επανέλθουμε Να κλείσουμε Λέω τώρα να ακούσουμε Τι να ακούσουμε Να ακούσουμε κανένα ε, Έχει κανένας καμιά προτίμηση για, Πάρτε ένα τηλέφωνο αν έχετε κάποια προτίμηση Πριν βάλω αυτό που μου έρχεται εμένα Για πάρτε ένα τηλέφωνο Παρακαλώ hunter became the brain Conquest Now you know who made the conquest. She <child> <laughs> Ναι, δεν το έχω το όσοι Αλλά στο πω Λοιπόν θα σου Θα πάμε να ακούσουμε ένα Θα πάμε να ακούσουμε ένα Για να δούμε Ορίστε παρακαλώ Ορίστε Όχι Λέστε. Να τον τραγουδίσω Να τον το τραγουδίσω Δεν για να. το τραγουδίσω Αχ Ελλάδα Αχ Γελάδα θα λέμε τώρα Πια Αχ Ελλάδα. Λοιπόν παιδιά θα σα βάλω ένα επειδή θα... θα τα πούμε τώρα Λοιπόν Δεν γίνεται να μην ακούσουμε ένα Εδώ Όχι αυτό Ακούσουμε ένα υπηρότικο Ε πώς τη βλέπετε τη δουλειά Ακούσουμε ένα υπηρότικο Ένα υπηρότικα λοιπόν. Βεβαίως θα ακούσουμε ένα υπηρότικο Λοιπόν Αφιρωμένο εξαιρετικά σε, όσους... σε όλους τους φίλους Ανοίξτε να ακούσουμε ένα πυρώτικο και γυρνάμε να κλείσουμε... Οι λοιπόν που εξουρίζονταν Και ξέρεις φίλε μου η κλέφτες αυτοί εξουρίζονταν Δεν είχαν ξεράφια με το λάζο που είχαν στη μέση Εξουρίζονταν Το οποίο το χρησιμοποιούσαν και για τα λαρίγκια κάποιον Έτσι εξουρίζονταν Αυτά τα ωραία Θα κλείσουμε ελληνικότερα Με το ειμβατήριο Σμύρνης Αφού σας ευχαριστήσουμε Θα σας ενημερώσουμε Ότι θα τα ξαναπούμε Απ' του άπιστου και μετά να είσαστε ήρεμοι, να είσαστε αριθμητικά όλοι εδώ, όταν θα ξανασυναντηθούμε στους αέριδες. Να σας ευχαριστήσουμε για όλα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να είσαι καλά, θέλω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ αδερφέ καλή εντάμωση Να είσαι καλά Να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια Και για γενικά να είσαι. Να είστε όλοι καλά Και αριθμητικά να είστε εδώ έτσι; Στους αέριδες Να σας ξαναανταμώσουμε Μετά από απ τον άπιστο Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γεια και χαρά σας Υπότιτλοι AUTHORWAVE